παρούσεις ομιλίας είναι να διασαφηνίσει ορισμένα απλά απλά ίσως καθημερινά γεγονότα τα οποία όμως απασχολούν αρκετούς και θα φέρουμε ως παράδειγμα δύο αγιογραφικές μορφές Ο Ιούδας ζώντας και κινούμενος συνεχώς μέσα στον κύκλο των πρώτων μαθητών του Κυρίου διατηρεί ως τέλος την ανία της άχαρη ζωής που του δίνει η φιλαργυρία, η καχυποψία και η ανηλικρίνεια. Ο δίκαιος Λότ ζώντας τη γνωστή για την ηθοφθορία και νομιζόμενοι άνεση ανία τις υπηρετούμενης πιστά αμαρτίας των σοδόμων δεν παρασύρετε αλλά διατηρεί την αληθινή άνεση που του δίνει η συστηματική καλλιέργεια της πάνιας ευωδία αρετής όταν μέσα στον δύσκολο και δύστροπο σημερινό κόσμο Συναντά κανείς παρά τις γνωστές αντιξωότητες άνετους φιλόχρηστους φυλάρετους και φυλάγαθους ανθρώπους έχει μια έκτακτη και μεγάλη χαρά είναι εκείνοι που δεν εμποδίζονται από τον τόπο αλλά προσέχουν τον τρόπο και ακολουθούν τον λότ στην πρώτη σφυγή του ζωή Μελετώντας προσεκτικά κανείς την Παλαιά Διαθήκη και προσπαθώντας να εισέλθουμε στο πνεύμα της Έχουμε πολλά να διδαχθούμε Ο Λοτ ήταν ανιψιός του Αβραάμ μαζί με τον οποίο μετανάστευσε από τη Μεσοποταμία στη Χανάν Όταν οι ομάδες των ποιμένων τους διαπληκτίστηκαν ο σοφό και ειρηνικός Αβραάμ του χώρισε και άφησε στον αγαπητό ανιψιό του να εκλέξει τον τόπο που ήθελε να κατοικήσει. Ο Λότ εξέλεξε μετά τη οικογένειά του τη γόνιμη περιοχή των Σοδόμων. Όταν κάποτε συνελήφθη εχμάλωτος ο ισχυρό θείο του, ο ισχυρό θείο του τον απελευθέρωσε. Ζώντα ο Λότ σε μια αμαρτωλή κοινωνία, Διατήρησε την εσωτερική του άνεση Δεν παρασύρθηκε από την ανία των σοδομητών Που τους οδηγούσε σε ανώσιες πράξεις Και γνώμονα της ζωής του είχε τη δικαιοσύνη και τον φόβο του Θεού Τις προσευχές του συνόδευαν οι ευχές του φιλόθεου θείου του Η αγαθότητά του έφτασε να φιλοξενήσει αγγέλους από τους οποίους ειδοποιήθηκε να αναχωρήσει για να αποφύγει την καταστροφή των Σοδομητών, την οποία όμως δεν απέφυγε η καθυστέρηση και η περιέργεια της συζύγου του, η οποία έμεινε αλάτινη στήλη. Το όνομα του Λοτ έμεινε στους αιώνε να συνδέεται με τη φοβερή καταστροφή των Σοδόμων. Η στήλη τη αξιολήπητη συζύγου του χαρακτηριστικά θυμίζει την αέναη απόδειξη ότι η ολιγορία, η ανυπακοή και η απροσεξία συντρίβουν τον άνθρωπο. Ο κύριο το Καταλουκάν Ευαγγέλιο προβάλλει τη σύζυγο του Λότ ω παράδειγμα προ και καλεί του πάντε προ σοβαρή σταθερότητα και υπεύθυνη ορθοστασία Τα Σόδομα μένουν να θυμίζουν ότι τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι καταστροφικά Τα Σόδομα είναι η πόλη της ακαταστασίας της ταραχής, του κορεσμού, της επόδυνης ηδονής της αρκολατρίας και της ανταρσίας κατά του Θεού τα Σόδωμα είχαν παρασύρει τους κατοίκους τους σε μία ζωή άστατη. Μέσα σε αυτή την πόλη του παρασυρμού και της κατοφέρεια, αντιστέκεται η οικογένεια του Λότ, δέχεται επιρροές, επιθέσεις, ηρωνίες, προκλήσεις, υποσχέσεις, Μα δεν υποκύπτει στην ευκολία, τη μετριότητα και τη φθορά. Γνωρίζει που βρίσκεται η πραγματική άνεση. Αγαπάω ότι αγαπά ο Θεός. Χαίρεται μόνο στην αληθινή χαρά. Αρκείται στη θαλπορή τη οικογενειακής αιστεία. Διατηρεί την ευχαριστία, τη δέηση, τη φιλοξενία, την αγάπη την υπακοή, την εγκράτεια και τη σοβαρότητα. Στα ανατουσεώνες μετωνομαζόμενα σόδομα διατηρούνται αγέρο χιλότ οι οποίοι δεν υποκύπτουν εύκολα στις επιταγές της ύλη και στις προτα... προσταγές της αχόρταγη άρκας. Είναι αυτοί που ζώντας τον ίδιο με τους άλλους κόσμο αγωνίζονται σοβαρά και υπεύθυνα να διατηρήσουν μία σχετική καθαρότητα, τιμιότητα και ειλικρίνεια. Είναι αξιομνημόνευτη και αξιομακάριστη. Να ζεις μέσα σένα τόσο αντίξωο κόσμο και να δίνεσαι να ανταπεξέρχεσαι ακέραιος είναι πράγματι κατόρθωμα. Φανερώνει ανθρώπους δυνατής θελήσεως και μεγάλης αγάπης στον Θεό. Βεβαίως όταν όλα γύρω σου είναι αντιπνευματικά έχεις μία δικαιολογία Όταν όμως παρόλα αυτά η διάθεση παραμένει ηρωική τότε και ο ουράνιος μισθός θα είναι μεγαλύτερος Γιατί όταν τα πλήθη άλλα ζητούν, άλλα ποθούν, για άλλα μάχονται Οι επιδράσεις είναι και αθέλητες Μεγάλη υπόθεση πάντως η διατήρηση της καθαρότητος Εκεί που περίτεχνα βασιλεύει το ψέμα, η απάτη, το μίσος, η ύλη και τα πάθη Μέσα σε αυτή την ταραχή δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ άνεση Η ανία θα είναι η συνοδός, η συνεχής των ανθρώπων Που εκούσια επέλεξαν την εύκολη αυτή οδό η άνεση θα υπάρχει αντίθετα στην Ολιγάρκια, την Εγκράτεια, το Απέριτο, τη Φιλοθεΐα και τη Φιλανθρωπία. Άνεση δίνει η ησυχία, η καθαρότητα, το αμέριμνο, το αφιλάργυρο και το επίικες. Αν στα φοβερά σόδομα διατήρησε άνεση ο Λότ και σήμερα μπορούν να υπάρξουν Λότ. Ο Ισκαριώτης Ιούδας κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα και του δόθηκε μάλιστα το διακόνημα του οικονομικού διαχειριστού στο δωδεκαμελές κοινόβιο. Στο μυστικό δείπνο ήταν παρών, αλλά δεν έλαβε μέρος την ευχαριστιακή κοινωνία. Οδήγησε στον κήπο της για του τον Κύριο, Πρόδωσε τον διδάσκαλό του για τριάκοντα σημαίνια νομίσματα με ένα σπασμό. Μετά την καταδίκη του Κυρίου απαγχωνίσθηκε. Ο Ιούδας πάντα αναφέρεται στις γραφές με τον ατιμωτικό χαρακτηρισμό του προδότη. Ο Κύριος γνώριζε βεβαίως το τέλος του. Γνώριζε και τις δυνατότητές του. Και ελπίζοντας σε αυτές τον εξέλεξε μαθητή του και μάλιστα του εμπιστεύθηκε διακονία που φανέρωνε την ύπαρξη ικανοτήτων του η διαστροφή της σκέψεώς του δεν πρέπει να ταυτιστεί με την αρχή της εισόδου του στον στενό κύκλο των μαθητών η δυστυχία του Ιούδα μεγαλώνει όταν συμβαίνει εκεί που θα έπρεπε να έχει μόνο άνεση να διακατέχεται από αγωνιώδη ανοία. Κρίνεται όταν ο λιγοπιστεί, σκανδαλίζεται και νοσεί από τη φιλαργυρία. Η φιλαργυρία εύκολα τον οδηγεί στην κλοπή. Δεν ταπεινώνεται στον έλεγχο. Δεν ακούει τις παρατηρήσεις. Δεν χαίρεται στη χαρά και δεν συμμετέχει στο θαύμα. Η εμπάθεια δεν ανέχεται την απάθεια. Η κορυφαία πράξη της επισκέψεως του ισκαριώτη τους αρχιερείς προς κοστολόγηση της προδοτικής πολίσεως του ευεργέτου διδασκάλου του αποτελεί εκδήλωση του μεγέθους της κακότητος που οδηγεί το πάθος στον άνθρωπο. Πράξη καταρχάς δυσκολοεξήγητη και ψυχολογικά που δεν ικανοποιεί η εξήγηση απλώς της φλεγμονώδους φλεργυρίας, μάλλον η αφορμή θα πρέπει να αναζητηθεί βαθύτερα στο ότι η αγάπη στο χρήμα αποτελεί ειδωλολατρία και άρνηση Θεού στο ότι πληγώθηκε θανάσιμο εγωισμός του όταν φανερώθηκε η εσωτερική παθογόνα σχήμια του στο ότι άλλα φρονούσε προσδοκούσε και πεδίωκε από αυτά που έλεγε ο οδηγούμενος προς σταυρό μάστιγες, κολαφισμού, ραπίσματα και χλεβασμούς κυριώς του όταν βλέπει που οδηγήθηκε από τα πάθη του σκοτίζεται, απελπίζεται και απαγχωνίζεται πριν το τέλος του είχε επιστρέψει τα αργύρια μα όχι ως πράξη μετανίε. Αλλώς θυγμένου του εγωισμού του και της ψεύτικης αγάπης του στον Κύριο Λέγεται να έσπασε το κλαδί της οικιάς που κρεμάστηκε να κόπηκε το σχοινί Ώστε η γη που έπεσε και εκτύπησε να τον τιμωρήσει και να τον δεχτεί νωρίτερα εντός της Λέγεται επίσης πως είχε μία ελπίδα πως την κάθε του στον άδειο Κύριο θα τον συγχωρούσε Γι' αυτό επίσπευσε το τέλος του όμως φαίνεται καλά πως ήταν ανώριμη η μετανιά του. Άλλοι λέγουν ότι από μικρός ήταν δαιμονισμένος και άλλοι πως επέζησε του απαγχωνισμού του. Μάλιστα ορισμένοι θέλησαν να τον υπερασπίσουν δικαιολογώντας την πράξη του και ψάχνοντας να βρουν ελαφριντικά. Ο λόγος του Κυρίου του αποστομώνει. Ο άνθρωπος που έκανε μια τέτοια πράξη θα ήταν καλό να μην είχε ποτέ γεννηθεί Σε μια παράσταση του τέλους του Ιούδα Ο καλλιτέχνη τον παρουσιάζει με δύο πρόσωπα Θέλοντας μάλλον να φανερώσει την εσωτερική του διχοστασία Πολύ πολλά λέγουν περί της ταλέπορης αυτής ψυχής Που συμπλέκονται ακόμη και με θρύλους, μύθους και λαογραφικά έθιμα. Το γεγονός πάντω είναι ένα Ο Ιούδας είναι ένα από τα τραγικότερα πρόσωπα της ιστορίας Έφτασε ο ευεργετημένος μαθητής να προδώσει αντιλίγων χρημάτων Τον ευεργέτη διδάσκαλό του που ήταν ο Θεός Δεν κατανόησε τίποτε τόσο χρόνων πλησίων του Κυρίου Μήπως δεν ήθελε να κατανοήσει Δεν του δόθηκαν μήπω οι ευκαιρίες δεν άκουσε τις διδαχές του Κυρίου Δεν είδε τα εξαίσια θαύματα Πώς κατάφερε να διατηρεί ανία στην άνεση Η ανίερη ανία αυτή ήταν αποτέλεσμα προσεξίας Αταπείνου του φρονήματος οκνηρίας και πονηρίας Και μάλιστα ανθρώπου που είχε τις δυνατότητες Για να βοηθηθεί και να επηρεαστεί από το Άγιο περιβάλλον που ζούσε η ανία υπάρχει και αναπτύσσεται όπου απουσιάζει η αρετή. Κυριαρχεί στη ζωή των μη αγωνιζομένων Και χαρακτηρίζει τον βίο των δειλών, των μετρίων και των μίζερων Συνειφασμένη με την ανία είναι η ιδιωτέλεια Και συνειφασμένη με την ιδιωτέλεια είναι κάθε μορφή φιλαργυρίες Ο ανάργυρος Ιησούς υπομένει τον φιλάργυρο μαθητή ο οποίος μεθυσμένος από το πάθος δεν ακούει τον ιδιωτελές κήρυγμα του πένιτος διδασκάλου του Ο Ιούδας είναι εγωιστής και ιδιωτελής αγαπά μόνο τον εαυτό του και το ατομικό του συμφέρον μια αγάπη δηλαδή νοσηρή και αφιλάνθρωπη Ο Ιούδας κλασικός τύπος εγωιστή αποσκοπεί πάντα στην εξυπηρέτηση του εαυτού του κινείται για να επιτύχει το συμφέρον του την ωφέλειά του και την ευημερία του έτσι κινούμενος δεν είναι δυνατόν να χαρεί την άνεση του ευλογημένου κύκλου των μαθητών του Κυρίου ο Ιούδας δεν είναι Απόστολος γιατί δεν έχει αγάπη οι Απόστολοι φλέγονταν από αγάπη για το Θεό και για τους ανθρώπους το κήρυγμα τους έστεψαν με το μαρτύριο Ζούσαν μόνο για το Θεό και για τους άλλους Και όχι για τον εαυτό τους Δεν κουράζονταν στις πορείες Τις δυσκολίες Τις αντιδράσεις Τις ταραχές και τις απειλές Ο Ιούδας ήταν τελικά αντικοινωνικός Και δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τους άλλους Για το καλό των άλλων Είχε περιέλθει σε αδυναμία λόγω Να βοηθήσει τον συνάνθρωπο Να οδηγηθεί σε πράξεις ηρωικές δεν μπορούσε να εκτιμήσει την αξία των άλλων Και την εκτίμηση του όλη την έδινε στον εαυτό του Μάλιστα ο εγωισμός του του έφερνε να περιφρονεί τους άλλους Η ανία του εγωισμού εκφυλίζει τον άνθρωπο Και ηθικά τον ρίχνει πολύ χαμηλά Και ασθεωρεί θεωρεί τους άλλους από ψηλά Όταν η ανία χρονίσει και θεωρηθεί η αφύσικη φυσική αρχίζει μια νοσηρή διεργασία που οδηγεί σε, φοβηρά, σε φοβερά διέξοδα, παρεξηγήσεις και λάθη. Ο ανιαρός εγωιστής διαβλέπει τον ανιδιοτελή ταπεινός υποψήφιο θύμα. Τον παρατηρεί, παρακολουθεί και θεωρεί ως απλοϊκό, αθελή, ανόητο και ανίδεο, που μπορεί εύκολα να τον απατά, περιπέζει, αδικεί και εκμεταλλεύεται. Ο αληθινάν ιδιοτελή ταπεινός πράγματι πάντα δεν αντιλαμβάνεται τη μοχθηρία του συφεροντολόγου εγωιστή και δεν αντιδρά χειρόμενος την άνεση της ταπεινώσεως, αγαθότητος και αγνότητος των αισθημάτων του. Αδικούμενος δεν απογοητεύεται και χάνοντα δεν στενοχωρείται. Μπορεί πραγματικά ορισμένες φορές από την επιλεγμένη αυτή στάση του να χάνει Μα χάνει κατά την κοσμική άποψη και όχι την πνευματική Στην ουσία ο εγωιστής χάνει και φτύρεται Ο ήδη διεφθαρμένος. Όταν ο Ιούδας ήθελε να πουληθεί το μύρο που προσφερόταν στο Χριστό και τα χρήματα να δοθούν στου φτωχούς Επιτιμήθηκε δεν ήταν ειλικρινή η φιλοπτωχία του. Η φιλοθεία, αγαπητοί μου, είναι ανώτερη τη φιλανθρωπία. Η παρουσιαζόμενη ω φιλανθρωπία έκριβε φιλαργυρία στενή καρδιά. Ο κύριο, λέγοντα πω του φτωχού πάντα κοντά σα του έχετε, ήταν σαν να ευλογούσε και μακάριζε την έντιμη πενία και συνάμα επιτιμούσε τον φτωχό αισθημάτων Ιούδα που ξαφνικά παρουσιάζεται όψιμος φίλος των πτωχών οδόλιος Ο Ιούδας δεν ήταν αγνός για αυτό τα λόγια του ενοχλούν προκαλούν και είναι άδικα είναι κακόπιστος και χρησιμοποιεί άπρεπη τακτική και δημιουργεί προβλήματα Ο Κύριος εδώ δεν σιωπά τον βάζει στη θέση του καθώς τα λέγαμε τον αφοπλίζει μα η σιωπή του δεν είναι μετανοούσα. Σιωπά κακός, δεν διαλέγεται ταπεινό, δεν αντιλέγει υγιός, μένει στον άφωνο μονόλογο της ατομοκρατίας του. Ο ελεγχόμενος Ιούδας δεν εκμεταλλεύεται τον δίκιο έλεγχο και προκλητικά αδιαφορεί βυθιζόμενο στην ανία του. Δεν ξεκουμπώνει τον εαυτό του ενώπιον της αγνότητος και ενιδιοτελείας του διδασκάλου του Δεν προβληματίστηκε ποτέ Δεν φοβήθηκε τον θαυματουργούντα Θεό Δεν οδηγήθηκε σε αυστηρή αυτοκριτική Δεν άφησε την εύκολη κριτική και κατάκριση Δεν επηρεάστηκε από την λαρή ταπείνωση και τη δικαία κρίση Τραγικό πρόσωπο σε όλες τις διαστάσεις του ο Ταλέπ Εκεί που μόνο να χαίρεται έπρεπε Να κινείται άνετα, να γάλεται και να εφραίνεται Και πλήθη ανθρώπων θα διψούσαν να βρίσκονται Εκείνος βιόλει, βιώνει όλη την τραγικότητα της παγωνιάς, της ανίας Και της αγωνίας και του άγχους που την ακολουθούν Δυστυχώς πλήθη ανθρώπων θέλουν στην ίδια δυσχερή θέση να βρίσκονται όπως από αιώνε και σήμερα. Τι τραγικότερο από το να μη χαίρεσε τη χαρά, την υγεία, την άνεση, την ελευθερία, την ευλογία, τη χάρη, τη δωρεά, την αγάπη, την ταπείνωση και την κάθε αρετή. Σίγουρα η άνεση μέσα στον μοχθηρά εγωιστικό παράφορα πονηρό και καταπληκτικά υλόφρονο κόσμο είναι δύσκολο να κατοικεί Όταν όμως η άνεση σε όλη της τη στη διάσταση δεν συναντάται ούτε στους χώρους που μόνο εκεί μπορεί να ανθεί τότε η λύπη είναι απεριόριστη Σαν τον Ιούδα που δεν χαιρόταν τη θέρμη της αγκάλισης του Κυρίου είναι όσοι έλαβαν τη χάρη του βαπτίσματος Και δεν τη διατηρούν με υπεύθυνο αγώνα Όσοι κινούνται μέσα στην εκκλησία Και έχουν ανία και όχι άνεση Ασχολούμενοι με μύρια περιτά Δευτερεύοντα Αστιότητες Φεδρότητες Μωρές συζητήσεις Εξωτερικές εμφανίσεις Ποιότητες υφασμάτων και τιμές σκευών Όταν ο ιερέας είναι λαμπάδα μη και όμενη και θυμιατό άκαπνο Ο μοναχός αμόναχος, ο κήρυκας τραυλός ος δρομέας χολός, χειρούργος δίχως νηστέρη Ζωγράφος δίχως χρωστήρα και κυνηγός δίχως όπλο Όταν ο λειτουργός ψάχνει μακριά από το θυσιαστήριο τη χαρά ο μοναχός αληθωρίζει στον κόσμο και ο πιστός αναζητά ανώδυνη πνευματική ζωή δεν υπάρχει μάλλον μεγαλύτερη δυστυχία η ανία στο νοό, στο κελί, στο διακόνημα, στην προσευχή στην τέχνη, στη διδασκαλία, στην οικογένεια, στην εργασία υπάρχει ως απουσία της ανέσεως που δίνει η υπευθυνότητα η γνώση και η χάρη της γνήσιας πνευματικής ζωής Ο κόσμος είναι ενιαρός γιατί επικρατεί η ανοησία του εγωισμού Αν όμως η ανία υπάρχει σε ιερούς χώρους Είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι Δίχως άλωθοι και δικαιολογητικά ανευθυνότητος Γινόμαστε εκείνοι δια των οποίων βλασφημείται το όνομα του Θεού Σίγουρα η ανία εντός του χριστιανικού κόσμου και των ορθοδόξων κοινοτήτων αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα των χριστιανών και κακή μαρτυρία στον διψασμένο για άνεση κόσμο Ένα μειονέκτημα που πρέπει να απασχολήσει κυρίως του ίδιους ώστε να βοηθήσει και εκείνους που θέλουν να τους πλησιάσουν Η ανία είναι ψυχική ασθένεια που οδηγεί στην απομόνωση της μοναξιάς και της φυγή με κορυφαία και απευκταία κατάληξη την του άφρου Ιούδα. Όταν όλα στον παράλογο κόσμο μας έχουν καταντήσει τόσο ανιαρά και απουσιάζει η χαροποιώς άνεση, τα ποσοστά ευθύνης των χριστιανών αυξάνονται, όταν εμβλημά τους δεν είναι αυτή η και λυτρωτική χαρά που φτάνει να περιγελά και αυτόν τον θάνατο Η Εκκλησία πέρα από τα όποια και όσα λάθη των ανθρώπων της πορεύεται δορίζοντας μυστικά στις καρδιές των πιστών τη λύτρωση της ανίας, της φθοράς της μονοτονίας και της κουραστικής καθημερινότητος Ανορισμένοι περιπολεύουν στις φίλες αυλές της Εκκλησίας διατηρώντας την ανία τους αυτοτιμωρούνται και βρίσκονται σε κρισιμότερη θέση από εκείνους που για διάφορους λόγους βρίσκονται μακριά τους και ο δίκαιος κριτής θα είναι ίσως επιικαίστρος μαζί τους. Ο Ιούδας, όταν είδε να χάνεται το πολύτιμο μύρο στα πόδια του Χριστού, αγανάκτησε και θα ήθελε λέγει να το, να το πουλήσει ώστε τα χρήματα της αξίας του να δοθούν στους φτωχούς. Η φιλανθρωπία του Ιούδα ασφαλώς δεν ήταν πραγματική. Τραγικό πρόσωπο πράγματι ο Ιούδας και όλοι όσοι προσποιούνται την ευσέβεια, έχουν προσπορισμό την ψευδοευλάβεια απατώντας τους απλούς και αφελείς. Η μικρή προσφορά της ταπεινής Μαρίας στο Μέγα Ευεργέτη, Ξενίζει και σκανδαλίζει τους μικρόψυχους και τους υποκριτές Αδυνατεί ο Ιούδας να συμμετάσχει στη γενεοδορία Στην προσφορά της αγάπης Και η εσώτερη σκοτεινιά του εκφράζεται στα πικρά λόγια του Τον Ιούδα ακολουθούν στον δύσκολο δρόμο του πολύ δυστυχώς ομοίητο Ο πόθος των ανθρώπων είναι η άνεση ο φόβος των ανθρώπων είναι η ανία Ο φόβος απομακρύνει τον πόθο Άνεση και ανία λογικά δεν συνεπάρχουν Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε οι παραπάνω διατυπώσεις των διαπιστώσεων Να γίνουν αφορμή χαράς και ειρήνης για τους ανθρώπους Γιατί είναι εύκολο να καταγράφουμε τα λάθη Όμως δεν είναι αρκετό αυτό Πρώτα ασθέσουμε μακριά από την ανία ό,τι την κολακεύει και τη συντηρεί Ό,τι και να αποκτήσει κανείς Αν τον τρώει το σαράκι της ανίας και δεν έχει την ελευθερότρια εσωτερική άνεση Θα είναι ασφαλώς δυστυχισμένο. Για να μην έχουμε ανία πρέπει να έχουμε άνεση Για να έχουμε άνεση πρέπει να έχουμε ειρήνη, καθαρότητα, ηρεμία η άνεση διατηρείται όταν δεν υπάρχει έχθρα, φθόνος, μίσος, κακία, ζήλια, αδικία, κατηγορία, κατάκριση Η άνεση η μόνιμη θα έλθει με την ευωδία της πίστεως και το άναμα της αγιοκανδύλας και του αγιοκαιριού που σημαίνει θερμή πίστη κατανυκτική ευλάβεια, μυστριακή ζωή, εγκάρδια εξαγόρευση λογισμών και πράξεων έτσι διώχνεται μακριά και μόνιμα η ανία που κυριεύει κυρίως τις απομονωμένες, ανιπάκουες και άφηλε ψυχές. Λείπει σήμερα από τους νεοέλληνες η υγιής ευαισθησία, το ευγενές ήθος, το ταπεινό μεράκι που κοσμούσε το Μακριγιάννη και το Μαπαδιαμάντη. Δεν εκφράζουν αυτό που βιώνουν και δεν βιώνουν την άνεση της αλήθειας γι' αυτό και τα έργα τους είναι φθηνά κι όχι αρχοντικά και χαριτωμένα Τα ποίηματα σκοτεινά Τα τραγούδια βάρβαρα Οι ζωγραφιές αφηρημένες Οι συζητήσεις στεγνές Αποουσιάζει η αθωότητα Η ελπίδα και η απλότητα Δεν έχει προτεραιότητα σήμερα η αλήθεια που συνεχώς απεργεί μόνο για αύξηση μισθών. Η ζωή στην πόλη κατάντησε ανιαρή, όταν κυριαρχεί το άγχος της ευζωίας, του πλουτισμού και του κορεσμού. Οι συμβατικές σχέσεις των ανθρώπων υπάρχουν για να διατηρούν ανθυρέ τι καταναλωτικές ανάγκες. Η πλειονότητα έχει υποταχθεί στην καλοπέραση τη μόδα και την κοσμικότητα. Μια αυτάρκεια στην ατομοκρατή επικρατή και συνεχής μονόλογοι που συνήθως μιλούν για ανάπτυξη και επέκταση. Δυστυχώς η εκκλησία και η πολιτεία, η παιδεία και η τέχνη δεν δίνουν πάντα την άνεση του πολιτισμού εκείνου που απελευθερώνει από τον ατομισμό και δεν αφήνει τον άνθρωπο στην ανοία τη μιονεξία, τη μοναξιά και το άγχος η εκκλησία πάντως θα παραμένει το λιμάνι της σωτηρίας που θα παραμηθεί τους μετανοημένους ναυαγού, θα τους μεταμορφώνει στοργικά και ευγενικά και θα τους απαντά κέρια στους ταραγμένους καιρού μας επήγει μια εγνωσμένη ευάθυνση όλων στην ελληνορθόδοξη παράδοση να καθαριστούμε και να καθρευτιστούμε καλά για να αναγνωρίσουμε τον χαμένο ηρωισμό της τόλμης την αγιότητα τη ταπεινώσεως και να ειρηνεύσουμε και να αισθανθούμε άνεση εξερχόμενοι από τον εαυτό μας προς συνάντηση του αδελφού μας ώστε να μην περιπέσουμε στην ισχυρότατη απόγνωση κατά το Ναβά το Σύρο. Στο Άγιον όρο δεν σκέπτονται πολύ, αλλά πιστεύουν πολύ και γι' αυτό είναι αισιόδοξοι, νυφάλοι, άνετη και ειρηνική. Καιρό είναι λοιπόν να μην σας κουράσω με σκέψεις αλλά να σας μεταφέρω για λίγο στον κόσμο μας για να προσλάβετε κάτι κι εσείς από τα στοιχεία που θα μεταμορφώσουν τη ζωή σας Στο Άγιον Όρος η άνεση αναζητάται και βρίσκεται στην άσκηση κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο τίποτε απ' όλα όσο με την άσκηση δεν υπηρετείτε ο Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει πως ύλη της προσευχής είναι η πείνα και της αγρυπνίας η δίψα που συγκεντρώνει την καρδιά και από τη συγκέντρωση της καρδιάς πηγάζουν δάκρυα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την αληθινή προσευχή αναφέρει να πετεί απροσπάθεια και νέκρωση του αμαρτητικού και παθητικού μέρους του σώματος προς απαλλαγή από τις εμπαθίε του. Αν κάθε πνευματική ζωή προσφέρει στον άνθρωπο ικανοποίηση και χαρά, η μοναστική εν Χριστώ ζωή παρέχει τον ήλιο της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της πνευματικής αγαλλιάσεως. Η βίωση βεβαίως του βαθυταίρου νοήματος της εν Χριστώ ζωής δεν αποτελεί προνομιούχο κατάσταση των μοναχών μόνο αλλά είναι πλούτος που ανήκει σε όλο το πλήρωμα των Ορθοδόξων. Η τελεία άνεση αποκτάται και καταστρέφεται η ανία στο ξεντύψασμα του ανθρώπου στη ζωοδόχο πηγή της μίας Αγίας Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας ανάλογα με το βαθμό πνευματικότητος του καθενός Υπάρχει και η έντεση αυτής της δίψας Μερικοί διψούν και δεν γνωρίζουν το γιατί Και παραμένουν με ένα ανεκπλήρωτο κενό Όσο κανείς πλησιάζει στο Θεό τόσο πιο πολύ Όσο κανείς πλησιάζει το Θεό τόσο πιο πολύ τον επιθυμεί Καθώς αναφέρει ο Άγιος Λουανός ο Αθωνίτης Τη δίψα προκαλεί η μεγάλη αγάπη του Θεού που είναι πάντα συνηφασμένη με την αγάπη του πλησίον. Η ζωή των Αγίων παρά τις πυκνές διακυμάνσει τους ήταν πλημμυρισμένη από μια περιόριστη άνεση που δεν γνώριζε την ανία παρά μόνο ορισμένες φορές ως παραχώρηση, δοκιμασία, πειρασμό ή ακιδεία. Όλος ο μοναχικός κόσμος πορευόμενος για την άνεση που δίδει ο κόλπος του Ισού, έχει να παρουσιάσει πολλές θυσίες και μακρούς αγώνες που πιστοποιούν τη δύναμη της θελήσεως, το θάρρος της τόλμης, την ηρωικότητα του φρονήματος. Κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη η προς τον Θεό αφομίωση και ένωση με τις ευάσμιες εντολέ. Αν αγαπηθούν και τη λατρευτική ζωή πραγματοποιείται Εντολές είναι να θα Ευαγγελικός Να προσευχόμαστε, να καθαρεύουμε Να ελεούμε, να αγωνιζόμαστε για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη του Θεού Ώστε να μην μας κυριεύσει η αργία και η ανία Η διαπίστωση της ανέσεως του βίου των Αγιοριτών Και γενικά του μοναχισμού δεν αποτελεί υλικό καυχεσιολογίας αλλά φορμή ελέγχου για τα πολλά ειστερήματα Σήμερα αγαπητοί μου βιώνεται η χάρη της ανέσεως στον χριστιανικό κόσμο και στις ορθόδοξες κοινότητες και νορίες. Ακτινοβολούν τα πρόσωπα των χριστιανών από χαρά Ο Χριστός είναι το κέντρο, η αναφορά και η κατάληξη της ζωής το πατερικό συναξεριακό παραδοσιακό πνεύμα έχει θερμάνει τις καρδιές μας Μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου Το πρόσωπό μου λάμπει όπως το πρόσωπο του αγαπημένου μου Και όλα μου τα μέλη γίνονται φωτεινά Και τότε γίνομαι περισσότερο ωραίος από τους πιο ωραίους Περισσότερο πλούσιος από τους πιο πλούσιους Περισσότερο ισχυρός από τους πιο ισχυρούς Οι αποκτήσαντες στην καταθεώ άνεση Γεμίζουν την καρδιά τους Από πνευματική ωραιότητα Δύναμη, πλούτο και αξία Αντίθετα η δαιμονική ανία Οδηγεί σε ταπεινά υποκατάστατα μιζέριας κακομοιριά, ζήλιας, μιονεξιάς απαξίες, ασχήμιας, φτώχεια και αδυναμίας. Καλούμεθα σε μία αυστηρή αυτοκριτική που θα διώξει τα άπρεπα, τα άμετρα, τα ένοχα και ότι υπηρετούν την προσωπική αθλειότητα. Αυτή η απαραίτητη αυτοκριτική της πραγματικότητός μας θα φέρει δάκρυα, μακάρι να είναι πολλά που θα μας φέρουν στην άριστη οδό θα συμφωνήσω μαζί σας πως η εποχή μας δεν είναι τόσο δεκτική μεταδόσεως μηνυμάτων μετανοίας, καθάρσεως και αγώνων. Επιθυμεί τη σωματική άνεση, την ευκολία, τη μετριότητα και το γρήγορο και εύκολο κέρδος είτε το εκφράζει και ομολογεί είτε όχι. Θα πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινεί. Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ζωής είναι το άγχος, η ανία και η ανασφάλεια Χρειάζεται λοιπόν κάτι υπεύθυνο να γίνει Για αυτή την ουσιαστική αλλαγή στη ζωή μας Επίσης πρέπει να πούμε πως κατά θαυμαστό τρόπο Σε κάθε εποχή υπάρχουν ψυχές αδιάφθορες Από το πνεύμα της εποχής γνωστές και άγνωστες Απλές και ταπεινές εντός και εκτός του κόσμου. Θα αναφέρω ορισμένους πνευματοφόρους ρασοφόρους της εποχής μας ως τους μακαριστούς Αγιορείτες Αθανάσιο τον Γρηγοριάτη τον Λάτρη της Θεοτόκου Κοδράτου τον Καρακαλινό, τον Πράο και Φυλακόλουθο Κοινοβιάρχη Ιερόνυμο τον Σιμονοπετρίτη διακριτικό διορατικό και πνευματοκίνητο σοφό γέροντα το τον κοσταμονίτη τον απλούστα το ισήχιο και άκακοιγούμενο τον ασκητή και ένδακρι και άξιο και του κυρίου παπατήχωνα τον ρόσο η του σενκόσμο παπανικόλα πλανά παπαδημήτριγα γαστάθη γέροντα φιλόθεος ερβάκο ανφιλόχιο τη πάτμου και όργιο γερβάσιο των πατρών η άκοβο της ορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, οι οποίοι, ο καθένας, με τον τρόπο του τον ξεχωριστό, κατήγγυλαν την έπαρση της υποκρισίας, την κενότητα της ανίας, και οδήγησαν πολλούς στην αληθινή άνεση, στο ταμείο της ψυχής τους, για να βρουν νόημα υπάρξεως και να προγευθούν νομές σωτηρίας». Οι γέροντες που είναι μεγάλη ευλογία ότι υπάρχουν και στο δίστροπο αιώνα μας διδάσκουν ότι εντός ημών η βασιλεία των ουρανών Μία ακόμη πάθηση της ανιαρής εποχής μας είναι το πολυμέριμνο, το πολυφρόντιστο και πολυτάραχο Η ενασχόληση με τα πολλά επιφέρει κόποση και άγχος Αν λείπει το μέτρο και η διακριτική γνώση των ορίων των δυνατοτήτων και της αντοχής τότε δεν κατανοούμε ότι δεν αρκεί να επιθυμούμε την αγαθή άνεση αλλά χρειάζεται απαραίτητος η σαφής γνώση του που βρίσκεται και πώς αποκτιέται Η ψυχική οικοδομή είναι υπόθεση κυρίως εσωτερικού πόνου που εκφράζεται με δάκρυα χαρμολύπης Καλούμεθα λοιπόν σε μία αναγκαία επιστροφή στην αιστεία του πατρογονικού, στη θαλπορή τη δυσμονημένης παιδικής αθωότητος, στη χαρά των πρώτων δώρων και θείων της αβρισμάτων, στα δάκρυα για την απώλεια της πολύτιμης υγείας της ψυχής, της ευγένειας της ψυχής, της αγαπήσεως της ανώθευτης καρδιάς. Αν η άνεση δεν υπάρχει εντός μας, δεν είναι δυνατόν και να μεταδοθεί. Αν η αταξία κυριαρχεί, η ανία θα μας συνοδεύει και η ταραχία θα μας ταλεπορεί, και έτσι θα ταλεπορούμε και τους άλλους. Αν υπάρχει εσωτερικός διχασμός, δεν θα αποκτήσουμε ποτέ αγαθές σχέσεις με τους άλλους ανέσεως και ενότητος. Ο πονηρός γνωρίζοντας τη δύναμη της ψυχής προσπαθεί να την αχριώσει να τη μολύνει και σκοτήσει Έτσι συχνά πυκνά και τεχνιέντος μας κάνει να ασχολούμεθα με πολλά εξωτερικά και περιτά για να μην αντιληφθούμε την καταστροφή του σπιτικού μας Κατά τη γνήσια ορθόδοξη άποψη άνεση δίνουμε μόνο αν καλά την έχουμε εκτήμα μα, Όμως αν η ανία μας αν η ανία μας έχει εχμαλωτήσει Αυτοί μεταφέρουμε και αυτή μεταδίδουμε Είναι γεγονός πως διερχόμεθα μια δύσκολη περίοδο από κάθε άποψη Ίσως τα λεγόμενα να ακούγονται παράκυρα και ξένα Πολλά τα προβλήματα και αποκαλυπτικά παγκόσμια και εθνικά γεγονότα Που προκαλούν δικαιολογημένη ανησυχία η καθημερινή ειδησιογραφία ανιαρά αναφέρεται σε τραχές, μάχες, κινδύνους, απειλές και φόβους δεινών. Καμιά άνεση. Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Εμείς, οι εκτός του κόσμου, παρατηρούμε από την ησυχία το οργανωμένο και πολύμορφο κακό και ω πιστά και υπάκουα τέκνα της Εκκλησίας δεν πτωούμεθα. Για γιατί καύχηση του πιστού είναι ο αγώνας και η εγρήγορση που εκ των πραγμάτων παραμένουν ακμαία ενώ η ατιμία της ανίας δεν έχει τη θέση της πολύ περισσότερο τώρα και εδώ Οι υπηρέτε του κακού κινούνται από την αμαρτητική τους κλίση και την αγνωσία του Θεού Αν αυτοί ορισμένες φορές και με τους διακονητές της Εκκλησίας τότε η λύπη είναι άφατος και ο σκανδαλισμός βαρύς στις ψυχές του λαού που δίκαια πάντα ζητά Άγια παραδείγματα προς μίμηση και ακολούθηση Είναι καιρός να αφήσουμε τη μεγάλη επιστημοσύνη και εξωτερική εξοράιση και να ασχοληθούμε βαθύτερα με την αγιότητα τιμώντα την καθαρότητα της καρδιάς τη φωτεινότητα του νου τη σεμνότητα της ταπεινώσεως την απλότητα της πίστεως τη χαρά της αγάπης και το μαρτυρικό ήθος της προσφοράς και το ουσιακό πατερικό πνεύμα που δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλικότητα και τη διλία, την αδυναμία και την ανία αλλά με την άνεση της αρετής ο αποψινός ομιλητή πάντω. Θα επιμένει, μαζί με τους πνευματικούς του πατέρες και οδηγούς, πως οι εξωτερικές μάχες κερδίζονται όταν έχουν κερδιθεί οι εσωτερικές. Αν ο άνθρωπος δεν απαλλαγεί από την εσωτερική του αντινομία και το τραγικό του διχασμό, πώς θα δυνηθεί να αντιμετωπίσει ό,τι άλλο. Η πνευματική παινία, το συνεχόμενο άγχος, η οδυνηρή ανία... Και πιστοί συνοδοιπόροι του στο δρόμο τη θεωρούμενη ανεξαρτησίας και απελευθερώσεω. Ενηρία <μυριανία> νεία, και πιστεί συνοδοιπόροι του στο δρόμο της θεωρούμενης ανεξαρτησίας <μυριανή> τη θεωρούμενη ανεξαρτησία και Η Επιστροφή του ανθρώπου στο καταφύσιν τη θεία συνδρομή, τη οποία το άνοιγμα έκανε ο σαρκωθή Λόγος Κατά των όσων νικήτα στη με την άσκηση ο άνθρωπος αγωνίζεται να αποκτήσει ξανά την ευπρέπεια και την κοσμιότητα της αρχέας του αρχοντιάς και να λάβει τα χαρακτηριστικά του καθαμοίαση. Έτσι συνέκδημοι του τώρα γίνονται η αρετή, η άνεση, η ενότητα, η ανεκτικότητα και η ασφάλεια. Όπως ωραία αναφέρει σύγχρονος γέροντας το άλυτο για την ανθρώπινη φύση ζήτημα της αντιμετωπίσεως και τελικά υπερβάσεως του ζεύματος ηδονής οδύνης που την πιέζει αφάνταστα και στην τελευταία ανάλυση συνιστά το δράμα τη λύθηκε με την επέμβαση του ίδιου του Θεού που δημιούργησε τον άνθρωπο με τη σωτηριώδη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός αντέστρεψε το ζεύμα ηδονής οδύνης και το αντέστρεψε σωτηριωδώς κάνοντάς το οδύνη ηδονή Με τη βοήθεια του Θεού, τον υπεύθυνο προσωπικό αγώνα με τη συνδρομή της εκκλησίας ο κάθε άνθρωπος αν θελήσει πραγματικά κερδίζει την άνεση ακόμη και αν είναι στη χώρα του Λότ ή τη χάνει και είναι στη θέση του Ιούδα Το κέρδος της ανέσεως Δεν είναι ζήτημα τύχης Ή ευκαιριών Αλλά καρπός αγώνος εν επιγνώση Που απελευθερώνει τον άνθρωπο Από τα δεσμά της ανίας Και τον οδηγεί στην άνεση Των τέκνων του Θεού Εύχομαι αγαπητοί μου Ταπεινός εγκαρτίος και ολοψύχος Και ολοθέρμος τα Χριστούγεννα που έρχονται να είναι μια αφορμή να ελκύσουν όλους σε αυτή την ατέρμονη πορεία της χάρη με την ελεύθερη συμμετοχή σας στην ευκαιρία της μεγάλης δωρεάς.